του Newscast, επεισόδιο 39, και έχουμε, σας έχουμε μία έκπληξη σε αυτό το επεισόδιο. Μην σου και δύο. Δύο, ναι. λοιπόν, ε, ας πούμε πρώτα την, την yeah. έκπληξη. Έχουμε μαζί μας τον ε, Γιάννη, ο οποίος επιστρέφει μετά το 12ο podcast. Γεια! <laughs> yeah. okay. Και η άλλη έκπληξη είναι ότι δεν είναι ο Άγγελος αυτή. Η άλλη έκπληξη είναι ότι ο Άγγελος λείπει και για τον λόγο αυτό δεν θα είναι μαζί στο τρέχον επεισόδιο αλλά θα έχει χαιρετισμό έχει το μεριμνήσει το. να κάνει στην την παρουσία του θα τον ακούσετε μετά τις δικές μας blacky στο intro μετά τις διεθμίσεις ο Άγγελος να δούμε ότι πήγες στην Ιταλία στην ε, Βενετία Φλωρεντία, συγγνώμη. Αν δεν κάνω λάθος. Και στο χαιρετισμό που θα ακούσετε λέει κάποια πράγματα για την Φλωρεντία. Λέει κάποια πράγματα για <laughs> <τώρα, laughs> την εμπειρία, το Anki δεν γυρίζει ακόμα. Όχι. Λέει <laughs> κάποια ιστορικά στοιχεία της πόλης, που βρίσκεται. <laughs> λέει ότι είναι ένα μουσείο από μόνη της, κάτι τέτοια. Έχει καλά, εντάξεις, ναό. Ας θα τα ακούσουν αυτά αργότερα που θα μπει ο χαιρετισμός. Λοιπόν. Και τι άλλο θέλαμε να πούμε στο YouTube. <laughs> τώρα θέλουμε να πούμε τα νέα μας. Νομίζω, ωραία. Θα μας πει, πει ο Γιάννης τα νέα του γιατί εμείς δεν έχουμε... Ναι, θα Γιάννης, λέμε σι, κάθε... Εσύ λείπεις ένα χρόνο, για πες μας τα λέει σου. Εμείς, εμείς, εμείς, εμείς, εμείς τα λέμε <laughs> κάθε δεύτερη εβδομάδα. Ε, Από πούμε το Γιάννης έχει αρχίσει μετά πληθυνάκο. Μπεις το άλλο στολής, μπεις το πειά... άλλο που δεν θέλει. Ναι, το άλλο δεν <laughs> το λέω. Σουτ. <laughs> Σουτ <laughs> <laughs> και γκολ. Λοιπόν, εμείς τα λέμε, πες. Λοιπόν, επειδή ο Γιάννης θέλει λίγο χρόνο να εγκλιματιστεί με το, το πότε θα ξανά... Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ καιρό που λείπει. Γιατί έχεις ένα χρόνο που λείπεις. Ναι. Uh, από το 12 <χει> Θα ξεκινήσω από... Ας στο Θα ξεκινήσω <χει> από <να πω, χει> τα νέα μου εγώ. Λοιπόν, εμένα τα νέα μου είναι ότι ξεκίνησε εσείς με πτυχιακό, μετά από πολλά <χει> βάσανα και κόπους. Mm. και μετά από διάφορες τελετές σε θεούς και, και δαίμονες για να μπορέσω να το επιτύχω. Και πώς φαίνεται το μεταπτυχιακό έως τώρα. Ε, το μεταπτυχιακό εντάξει μέχρι στιγμής έχω κάνει μια εβδομάδα δεν είναι και φοβερά πολλά τα μαθήματα. Αλλά εντάξει όπως το περίμενα πάνω κάτω. Συνέχεια το μεταπτυχιακό. Δεύτερο μεταπτυχιακό βασικά, Ναι, να σου δηλαδή, πω την αλήθεια. Εντάξει, ναι. είναι και λογικό οι καθηγητές είναι ίδιοι. Τι ε, καλά, να για αφήσουμε. μας ναι είναι ίδιοι οι καθηγητές, αλλά... Και τα μαθήματα του προπτυχιακού, επομένως του μεταπτυχιακού έχουμε διαφορά... Μία λέξη. Τι ρωτάς, advanced ας πούμε... Κάπως έτσι. Ασύρμα τα δίκτυα. Ανεπτυγμένα θέματα ασύρματα τα δύο λέξεις. Και το ανεπτυγμένα ασύρματα τα δίκτυα. Ναι, βασικά το ζήτημα με το μεταπτυχιακό είναι ότι... δεν ξέρω αν ισχύει στην δικιά μας της πολιτικάς να θυμίσουμε ότι είμαστε πληροφορικοί στο αστέλι της Θεσσαλονίκης. Μην νομίζουν ότι είμαστε από κάπου άλλος, α πούμε, δεν ξέρουν. Αλλά έχω την αίσθηση ότι... Ε, εμένα δεν μου φαίνεται να αλλάζει κάτι ακριβώς γιατί ε, είναι η ίδια σχολή. Δηλαδή παιδιά που ήρθαν από άλλα τμήματα ε, και αυτό το παρατηρήσουμε και μου έκανε εντύπωση, παρόλο που ήταν και αυτοί από τμήματα πληροφορικής, ε, είναι τελείως ξένοι ως προς τον τρόπο που γίνεται το μάθημα, οι απαιτήσεις. Πρέπει να, του, να φέρουμε κάποιον εδώ πέρα, να μας πει τι απόψη του. Ναι, ε, ενδεχομένως βασικά από την αρχή που κάναμε το podcast δεν το σχεδιάζαμε, αλλά ενδεχομένως το θέμα του Μεταρουθιακού να έχει λίγο ενδιαφέρον το, το πώς, ας πούμε, κινήσει μέσα εκεί και τι κάνεις. Το... Αυτό που ξενίζει είναι λίγο οι ώρες που είναι πλέον απόγευμα. Λοχικό είναι. Και yeah. εντάξει, έχεις και στο ότι δεν μπορείς να να πηγαίνεις και να φεύγεις όποτε θες γιατί παίρνεις παρουσιολόγιο Ε, ναι, mm. 3-4 mm. απουσίες όμως. Ναι, εντάξει Οπότε, yeah. αλλά είναι πολύ ωραία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ωραία τα ζητούμενα πλέον δηλαδή, αυτό που σου λέει ο άλλος ότι θα κάνεις μία έρευνα και μετά θα την παρουσιάσεις, ας πούμε, στην τάξη Και εσύ είναι ότι το μάθημα πλέον δεν είναι με 100 άτομων Αλλά είναι εντάξει, με αυτό είναι σίγουρα, 15 άτομα Αλλά αυτό το ζητούμενο που είναι, κάνεις, ας, πούμε, λέει, ας πούμε, μία έρευνα και μετά την παρουσιάζεις για μένα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ότι, και νόημα από ότι, ξέρω εγώ, μια προγραμματιστική εργασία όχι στο μάθημα στο οποίο μαθαίνεις τίποτα προγραμματισμού, αλλά σε κάποιο άλλο. Αυτό, αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα από εκεί πέρα, είστε... και πέρα... ...πάτω είσαστε... εγώ πρέπει να διαβρονίζουμε αυτό στον αποστόλη, προτιμώ τις προγραμματιστικές εργασίες. Ναι, αλλά η προγραμματιστική εργασία είναι διαφορετικό να κάνεις μια εφαρμογή της γλώσσα πάνω σε ζητούμενα και είναι διαφορετικό όπως τώρα που σου λέει... Θα, ερευνη... θα μελετήσουμε ερευνητικά κάτι και μετά θα το υλοποιήσουμε με μια γλώσσα. Ναι εντάξει. Γιατί όταν σου λέει ο άλλος κάνει α πούμε το κομπιτεράκι... ναι. Ε, δεν ε, είναι ε, καλό. Ε, πολύ απλά. Ναι δεν είναι καλό. Δηλαδή μπορεί να πατήσω calculator στο google και να μου βγάλει έτοιμο τη γλώσσα που θέλω. Mm -hmm. Δεν χρειάζεται να το κάνω μόνος μου. Αλλά αν μου πήρες... Κάνε... Προγραμματιστική εργασία πάνω σε ένα ερευνητικό αντικείμενο. Μπράβο. Ναι. Α, ε, αυτό εννοώ. Και αυτό επίσης, επίσης είναι ξένος προς τους που ήρθαν. Δηλαδή δεν το περίμεναν. Καλατικά εγώ που είμαι και στην κατεύθυνση των δικτύων επειδή... ναι, εσύ που στα πληροφοριακά έχουν ε, ίσως περισσότερη εμπειρία αυτή που είναι από το ΠαMAC. Δίκτυα δεν κάνουν τόσο πολύ όσο εμείς. Δεν ασχολούνται. Είναι καθαρά πιο πολλοί αλγόριθμους κάνουν, λίγο προγραμματισμό και οικονομικά. Στα, στα δίκτυα δεν ξέρουν τίποτα. Κοίτα, <laughs> <laughs> θα, θα, θα στο θέσω απλά τον προγραμματισμό μου για να καταλάβεις γιατί είναι λίγο διαφορετικό αυτό που λες. Εμείς έχουμε κόσμο από το ΠαMAC, δηλαδή Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εφαρμοσμένη πληροφορική. Έχουμε κόσμο από το Βόλο. Έχουμε κόσμο από είναι τη Σάμο, Έχουμε κόσμο από την Κρήτη. Από το Ηράκλειο. Και έχουμε, έχουμε κάποιον που ο οποίος έχει, είχε τελειώσει μετά τέλειωσε το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Και τώρα έρθει για μεταπτυχιακό. Οπότε υπάρχει μια γκάμα ανθρώπων. Και έχουμε και κάποια άλλη για παράδειγμα που είναι εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή. Διδάσει στο σχολείο και ήρθε να κάνει με το πτυχιακό πάλι στην, εκπαίδευση, στην κατεύθυνση εκπαίδευσης. Απλά πήραμε κάποια κοινά μαθήματα. Mm -hmm. Όλοι αυτοί, πλήν αυτών που φοιτούσαν στην πληροφορική στο επιτυχιακό στο δικό μας τμήμα, έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα ως προς το να, να, να εκλάβουν αυτό που λέει ο διδάσκοντας ε, σαν κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Δηλαδή, Μπαίνει ο, μπαίνει ο κάθε καθηγητής ας πούμε, στο κάθε μάθημα, λέει, οι απαιτήσεις του μαθήματος είναι αυτές, όχι τι πρέπει να ξέρεις, έτσι, τι θα διδαχθεί ας πούμε, και τι εργασίες πρέπει να γίνουν. Και του αλλού του φαίνεται βουνό να κάτσει να διαβάσει πέντε papers για το σημασολογικό ιστό, ας πούμε, επειδή δεν ξέρει τι είναι. Και εντάξει, ούτε εγώ ξέρω τι είναι, γιατί δεν το έχω κάνει σε μάθημα πιο πριν, αλλά εντάξει είμαι τη λογική ότι θα κάτσω να διαβάσω πέντε πράγματα και θα, και θα καταλάβω. Καλά αυτό δεν το έχουν παρατηρήσει σε εμάς, αλλά... Σε μας είναι πάρα πολύ εμφανές. Δηλαδή ε, Αν ε, ακούσεις τι λέγοντας τα διαλύματα, ε, μελάνε μεταξύ τους με το κατάλαβες αυτό που είπε, ξέρω εγώ τι είναι. Και προφανώς δεν έχει κάτι να καταλάβεις γιατί δεν είπε κάτι ο άλλος. Είπε απλά σημειολογικός αυτός είναι πάνω κάτω αυτό και τα θέματα που το αποσχολούν είναι πάνω κάτω αυτά. Αλλά αυτός πίστευε ότι... αυτός ή αυτοί πιστεύουν ότι, ότι θα πρέπει με τη μία διαφάνεια να είναι τα πάντα καλώς ορισμένα. Και προφανώς ε, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί Αυτό, αυτό θέλω να πω Οκ, εντάξει Γενικά είναι καλή η παιδιά Στην αρχή ακόμα και είναι και τα άλλα παιδιά Ομιλάει ο παλιός Ναι, μιλάει παλιός, το έχω φάει εγώ με το ψωμί Με το κουτάλι, με το ψωμί Άρα με το τυχιακό και τα φάγε το ψωμί Λοιπόν Μπορούσα να και αυτό ο Να πούμε λίγο πως περίπου θα κοιμαθεί το επεισόδιο καταρχάς ε, θέλω να πω ότι το επεισόδιο αυτό ε, ελπίζω, γιατί το λέω σε κάθε επεισόδιο ότι θα είναι το τελευταίο χήμα επεισόδιο και θα κάτω κάποια στιγμή να κάνω το, το τελικό πρόγραμμα ή την τελική δομή αν θέλεις καλύτερα ε, του καστ, αλλά ακόμα δεν έχω βρει το χρόνο αν και το πλάνο το έχω περίπου στο μυαλό μου Οπότε, ίσως πρέπει να πούμε λίγο πολύ τι έχουμε διάθεση να πούμε και μετά να τα πούμε, δεν έρθει, να γίνει τίποτα. Ε, είχαμε προσχεθεί με τον yeah. Άγγελο, ο οποίος δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή οπότε εγώ κουβαλάω και την υπόσχεση στη δικιά του. Ε, να πούμε και τον Buddy Press. Ναι. Αναφέραμε στο τέλος του προηγούμενη podcast τι είναι αυτό. Όσοι δεν το άκουσαν να πάνε να το ακούσουν τώρα και να ξαναγυρίσουν σε αυτό. Ναι. <laughs> να πάρουμε και κανένα τα <laughs> μάθεις. Θα πάρουμε και Φαντάσου, ε, καλά, με τη σκητάλη από τη. Φαντάζομαι, ούτε το το σου το <σίλια> Γιατί δεν το άκουσε το περιεχόμενο να πεις στην οικοσία. Έχεις να συμμεθέσεις καινούργια επεισόδια και δεν ακούς τα παλιά. Να <σίλια> να ακούσεις όλα τα... Άμα δεν ακούνε τα παλιά επεισόδια τα μέλη του News filter, ποιος θα τα ακούσει, ο ξένος. <σίλια> δεν ακούω, ακούω τόσα πολλά επεισόδια που... <σίλια> να ακούς τα δικά μας. Άμα άμα πει δεν πει, μας στο iTunes δεν μας ακούει. Ε, σας στο iTunes. Ναι, <σίεσαι> αφού <σίεσαι> δεν ξέρετε, από κάθε πέντε, πέντε μέρες το φορμάνει <σίεσαι> Τι είναι αυτό. Πάλε ένα virtual machine, φίλοι, ξέρω εγώ, ένα vmware Να μπή κάνεις κάθε φορά από μπα <σίεσαι> Να <σίεσαι> το <έχω> να κάνεις από το Τώρα, πώς από το BuddyPress θα μιλήσουμε για την δεύτερη χρονιά ουσιαστικά του στη Θεσσαλονίκη και πώς άρχισε αυτή και πώς θα συνεχιστεί Αν θα συνεχιστεί Ναι, αν θα συνεχιστεί Όχι, εντάξει, θα συνεχιστεί και... Επίση υπάρχει και τρίτη εκπληξη που δεν την είπαμε στην αρχή Αν και πανέρχομαι λίγο ξεκάρφωτα Ότι στο προηγούμενο... Εγώ, εγώ, εγώ, εγώ. στο προηγούμενο επεισόδιο δεν ήμουν εγώ ε, Αυτό δεν έχαμε πει Ναι αλλά αυτό είναι, ναι, είναι... κοσμοστηρικό γεγονός γιατί είναι το πρώτο επεισόδιο στο οποίο Τι λείπω Αυτό είναι αρχή του ναι, τέτοιου ναι, Τα άκουσα όσο αναφέραμε oh. ότι είναι το πρόβλημα Κάνεις ένα πρόβλημα Έλεψε Φαντάζεσαι το πότο και όσο δεν πιστεύω το ακούμε Τέλος πάντων. Ο Γιάννης θα μας πει για... διάφορα πράγματα το που τον απασχολούν στο δίκτυο. Ναι, όπως το, το Far Cry 3 το οποίο το περιμένει εδώ και 10 χρόνια. <laughs> 2 ρε, 2! Fallout 3! <laughs> Far Cry 2! Fallout 3! <laughs> Συγγνώμη, ναι. Δηλαδή <laughs> είναι το... είναι το... το απομακρυσμένο δάκρυ 2 <laughs> και <laughs> το πέφτω έξω 3》. Κάπως έτσι. Ωραία, άψουγα <laughs> Θα ακούσουμε λοιπόν για αυτά τα δηλαδή 2 από τον Γιάννη. Για να μην κάνετε ότι το Etsy θα είναι πολύ tech γιατί είναι ο Γιάννης παρών Μπορεί να είναι και μόνο τεκ. Okay. Θα προσπαθήσουμε να μην είναι. Και επίσης, ναι, αν ακούσετε απότομο ήχο και κραυγής, σημαίνει ότι χτυπήσαμε τον Γιάννη. Oh. Με κάτι χμηρό. Oh. Ε, λοιπόν, και θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος, γιατί είμαστε λίγο ανοργάνωτος σήμερα, να έχουμε και προτάσεις διασκέδασης. Θα <laughs> uh, είναι μια προσπάθεια που θα την κάνω εγώ προσωπικά. Και μπορώ να ορκιστώ γι' αυτό. Γεια yeah, ορκίζομαι. Ναι. ορκίζομαι. <laughs> ορκίζομαι. <laughs> λοιπόν, αυτά. Αυτά από το intro, συνεχίζουμε με τα θέματα. Και όπως σας είχαμε προσχεθεί στο προηγούμενο podcast, θα μιλήσουμε για το BuddyPress, το οποίο είναι ένα social network και ουσιαστικά είναι στη μένο πάνω σε πολλά plugins του τύπου WordPress multi-user. Ωραία, δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνω εγώ που δεν ήμουν στο προηγούμενο podcast και το βλέπω τώρα ας πούμε, πρόκειται για μια πλατφόρμα στημένη σε WordPress, έτσι, το, στην οποία συμμετέχουν πολλοί users Κάνοντας από ένα account ο καθένας, ας το πούμε Και μετά, ο, αυτός που το έφτιαξε ας πούμε, χρησιμοποίησε ε, Plugins του WordPress που είναι multi-user oriented Για να δώσει τη λειτουργικότητα που ήθελε στους χρήστες Ναι, ουσιαστικά mm. είναι ένα social network Ο χρήστης που θα κάνει account ε, Θα μπορεί να προσθέσει νέους χρήστες σαν φίλους και να, να έχει και άλλες δυνατότητες ε, στις οποίες συναντάμε στα κλασικά social network sites όπως ε, private messaging όπως βλέπω εδώ δηλαδή δημιουργία group, αυτό που λες, και networking. συζητήσεων ναι και τι άλλο μπορεί να κάνει μπορεί να δημιουργεί διάφορα posts στο προσωπικό του χώρο και να mm -hmm. τα βλέπουν οι άλλοι και επίσης από ό,τι βλέπω μάλλον, γιατί δεν, μπο, δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά το χαρακτηριστικό αυτό, ενδεχομένως να υπάρχει και η δυνατότητα σε χρήστες να δηλώνουν, μάλλον να υπάρχει δυνατότητα σε χρήστες να βλέπουν την δραστηριότητα άλλων χρηστών. Κάτι που μου θυμίζει το, πώς λέγονταν, feed που είχε από διάφορα blogs στο ιστορικό. Ε, το friend feed είναι, είχε... Ναι, απλά αυτό έχει. Καλανέ ε, για... υπηρεσίε και κάθε φορά που ανέβαζε κόμπο του ιστορία, ναι, μπορούσα να τη δείξει. Εδώ υπάρχει το ίδιο πράγμα αλλά μόνο για την υπηρεσία αυτή, δηλαδή τι έχει κάνει ο χρήστη μέσα αυτή την υπηρεσία, το οποίο επίση είναι αρκετά ενδιαφέρον χαρακτηριστικό και. Μπορεί ο χρήσει να δημιουργεί τα δικά του blogs Ωραία. και ένα άλλο τα πόσταση να γράφει και πέρα. Ωραία. Α, και υπάρχει και update status, όπω συναντάμε στα περισσότερα πλέον μικρομπλογγινγκ και όχι μόνο, mm. και στο facebook ας πούμε υπάρχει. Πάντως ναι, είναι μια προσπάθεια του, του WordPress να μπει στον κόσμο των social network sites. Ε, βασικά από αυτό εδώ μπορώ να βρω σαν καλό πλεονέκτημα. Το γεγονός ότι ε, καταρχάς θα καταπολεμηθεί αυτό που υπάρχει τώρα που εντάξει συμβαίνει πούμε, και σε εμένα και σε άλλους πιστεύω, να έχουμε 150 διαφορετικά blogs σε 150 διαφορετικές υπηρεσίες είτε Wordpress που έχουμε στήσει εμείς και τα κάναμε από την αρχή κάθε φορά δηλαδή εδώ μπορείς να τα έχεις όλα ομαδοποιημένα Ωραία! Επίσης είναι πολύ καλό γιατί πλέον τα blog δημιουργούν μια κοινότητα μεταξύ τους άρα ε, εδώ θα το παραμοιάσω λίγο με το ελληνικό τοπί Blogs το οποίο ήταν το πρώτο blog που είχα στήσει όπου σου πρόσθετε τη δυνατότητα να παρακολουθείς τα νέα των άλλων blogs Ε, καλά, αυτό υπάρχει στο Wordpress ή... Στο wordpress.com, ναι, ε, ναι, ε, Εκείνη, Ναι, απλά λέω επειδή μου ότι αυτό το feature λείπει από αυτούς οι οποίοι στείνουν ένα προσωπικό blog χρησιμοποιώντας το Wordpress, για παράδειγμα Τάκ, εδώ πέρα κυρίως έχει άλλες λειτουργίες στο Budpress οι οποίες μοιάζουν με ένα κλασικό social network site. Δηλαδή αντι και στο PBLogς ε, βλέπεις τα, τα νέα των άλλων. Μπορείς να γίνεις εδώ κάπως να συνηθίσεις μαζί τους, να γίνεις φίλος. Ε, με την έννοια του, του παρακολουθώ τα νέα σου... Ξέρω, εντάξει υπάρχουν τα RSS φυσικά αλλά δεν είναι με την έννοια του Facebook όπως βλέπουμε α πούμε σε κάνω friend. Α, λες δηλαδή ότι εγώ, εγώ με ενδιαφέρει να παρακολουθώ την κίνησή σου στο bodypress. οπότε εφόσον είμαστε φίλοι βλέπω... Μου έρχονται και νέα που γράφεις εσύ ο, χωρίς να χρειάζεται να παίρνει το φίτ σου. Λοιπόν, βλέπω το profile σου και όχι μόνο τα, τα posts και άλλα πράγματα. Ωραία και πριν κλείσουμε να κάνω καταρχάς να πούμε το τελευταίο φίτι που βλέπω και είναι ενδιαφέρον ότι το BuddyPress υποστηρίζει και photo albums που σημαίνει μάλλον ότι θα μπορείς να ανεβάζεις και να έχεις μάλλον σαν χρήσεις του BuddyPress ένα pool φωτογραφιών δικό σου mm. άρα αναλυθεί το ζήτημα του Έχω blog, άρα πρέπει να έχω και Flickar, ας πούμε, η πικάσα Έτσι, mm. που είναι πολύ προβληματικό αυτό τον καιρό Και να κάνουμε μια ερώτηση Στο Γιάννη ε, σε Και μέληση. στο Γιάννη Και στο Γιάννη Αν ξέρει τι είναι αυτό το προσωπάκι το οποίο... Το smiley που βλέπω σε όλες τις σελίδες κάτω-κάτω και αριστερά mm. Τώρα τελευταία Ποιο? Δες στην οθόνη ένα smiley κάτω και αριστερά Αυτό εδώ, το βλέπεις? Αυτό υπάρχει α, πλέον α, σε πάρα πολλές σελίδες. Τόσο είναι κάτι κάμερα. Ας και δεν είναι αυτό, νομίζω. Όχι δεν είναι, δεν πρέπει να είναι ας πρέπει να είναι εικόνα. Υπάρχει χαρακτήρας άσκη που βγάζετε το πράγμα. Ε, whatever. Πάντως αυτό υπάρχει σε όλες τις σελίδες, σε πάρα πολλές σελίδες μάλλον τώρα τελευταία, τι δεις εκείνη τη θέση. Ξέρω εγώ δεν είναι back to notepad. Είναι back to notepad ή μήπως είναι μια οργανωμένη cast ανθρώπων που θέλουν να περάσουν κάτι σε αυτό και... Για κάνει control shift click πάνω του. Τι είπε το τώρα το ναι. Κάττο λίγο, ρε. εντάξει είναι live το podcast, βλέπουμε... No. Τι δεν έπρεπε να γίνει αν... Ήδη μια παλιά ταινία... ναι <σχελίδι> ε, τώρα, εικόνα... ναι δι... δι... τώρα. Εικόνα είναι. Ε, Ήδη δι... μια παλιά ταινία... ναι τώρα. Έλασσε το με τη... ναι τώρα. Πούλοχο που είχε μάθει. Πούλοχο που το πήγε μετά πριν από το Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Τραγικός. Την πήγε και θυμήθηκε. Λοιπόν... Αυτά για τον Banditpress. Λύθηκε και το άγχο του Smiley. Το οποίο ήταν εικόνα. Είναι η εικόνα τελικά. Κάντε ένα account γιατί είναι το δικημάστηχε αλλά σχόλια έκανα πάντως. Και εντάξει μπορείτε να μας στείλετε και εντυπώσεις αν θέλετε για να το σχολιάσουμε σε κάποιους επεισόδια Και μπορείτε και πρέπει. να το μας στείλετε. Μπορείτε επίσης να στείλετε τα σχολιάσεις για το 12 που είναι πιο καλό. Επίσης. Επίσης βέβαια. Αυτό. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω τώρα ο Γιάννης είναι πιο ειδικός αυτά τα θέματα. Ε, η τεχνολογία στα κινητά, σε ό,τι αφορά το ίντερνετ, το web, πόσο έχει εξελιχθεί δηλαδή, μπορούμε να δούμε ό,τι βλέπουμε στην οθόνη μας, στο υπολογιστή και στο κινητό. Από τεχνολογία αναφέρομαι κυρίως και φαντάζομαι ότι κινητά τύπου iPhone ε, <κυρίζει> <κυρίζει> <κυρίζει> <κυρίζει> και... γιατί... και Nokia... Τα τα ακούω όλα, ανησυχείς και το... Ανησυχώ, να τον ακούω iPhone ανησυχώ. Το υπερχόμενο Google Phone, δεν ξέρω γιατί θα μας πει για αυτό τώρα. Κοίτα, είναι ένα ήταν... θέμα το ότι η επανάσταση, επανάσταση, αυτό που άλλαξε τα τελευταία δύο χρόνια τα δε δεδομένα στο, στην κινητή τηλεφωνία ήταν ο ερχομός του iPhone. Κατάλαβες, mm. αναπροσδιορίσε mm. το πεδίο της κινητής τηλεφωνίας. Γιατί, γιατί... Είναι αυτό? Γιατί πλέον δεν μιλάμε τόσο πολύ γιατί δεν, είναι, δεν είναι θέμα το ότι ένα τηλέφωνο λειτουργεί μόνος κινητό Και έχει και κάποιες εξτρα λειτουργίες Πλέον είναι μια προγραμματισ... ένα computing platform το κινητό Και απλώς έχει τη λειτουργία ότι δουλεύει και σαν τηλέφωνο Κάτσε συγγνώμη, το computing platform δηλαδή πώς το ορίζεις εσύ Για να το καταλάβει και ο, χρη... και ο ακροατής ας πούμε Ότι έχεις μια πλατφόρμα πάνω ναι. στην οποία μπορείς να αναπτύξεις προγράμματα Το hardware της πλατφόρμας σου δίνει αρκετές δυνατότητες έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις διαβροχνό, δηλαδή δεν είναι όπως τα παλαιότερα κινητά που είχαν της Nokia που είχαν Symbian αλλά με αργούς επεξεργαστές οπότε πήγαινε αργά το λειτουργικό σύστημα, λάγκαρε κοινώς. Και μπορούσες να τρέξεις κάποιες βασικές εφαρμογές πλέον στα πιο καινούργια κινητά εκτός από τους πιο γρήγορους επεξεργαστές κάποιοι κατασκευαστές βάζουν και κάρτα γραφικών πάνω. Α πούμε το HTC Touch Diamond έχει πάνω ξεχωριστή GPU η οποία το βοηθάει να αναπαράγει 3D γραφικά. Ωραία. Να πούμε ότι αυτό αφορά Windows Mobile Windows Mobile πάνω, πάνω, ναι. Και έχουν περαστεί κάποια skins για να φαίνονται πιο ωραίο γιατί τα Windows Mobile είναι λίγο πως όσο αφορά στο UI ε, τους Επίκοστα επί, παράδειγμα, Ε. θέλεις <laughs> πάντως. Εγώ... με αυτό πάντως, αυτό που έφερε τις... που ξεκινήσαμε που ξεκίνησε να βλέπουμε τόσες πολλές αλλαγές στο τομέα σκηντής τηλεφωνίας ήταν το, το iPhone. Ο ερχομός του το iPhone. το hardware, λες εσύ. Ναι, γιατί, το, γιατί τα iPhone έχουν, έχουν πολύ χαλυτερό. δυνατό, έχουν πολύ δυνατό hardware. Γι αυτό κι άλλωστε τρώνε την μπαταρία τους μέσα σε μια μέρα. Και την οποία δεν μπορούμε <laughs> να αλλάξουμε, έτσι. Αλλά, <laughs> γενικότερα, ε, ας πούμε υπάρχει ένας εξομοιωτής ε, ε, Flight Simulator, το X-Plane. Είναι γνωστό από πολύ παλιά, από το 95, νομίζω υπάρχει. Και είναι πλατφόρμα η οποία ρωτήστε συνεχώς. Το, το πρώτο κινητό που κατάφεραν να φτιάξουν μια πόρτα που λέγεται και να το τρέξουν με γραφικά παρόμοια με αυτά που είχε στον υπολογιστές, σε υπολογιστές πριν μια πενταετία ήταν το iPhone. Δηλαδή το iPhone πέντε. έχει το hardware που είχε οι υπολογιστές πριν πέντε χρόνια. Ε, εντάξει εγώ συμφωνήσω, να συμφωνήσω σε αυτό αλλά διαφωνώ στο γεγονός ότι πιο παλιά υπήρχε ανάγκη αυτή που λες, δηλαδή να μπορούν να τρέχουν εφαρμογές πιο απαιτητικές σε κάποιο κινητό. Mm. Και να σου πω τι, τι εννοώ ακριβώς, ωραία. Δηλαδή αυτό το, το θεωρώ ότι είναι λάθος και γενικά στην αντίληψη όσων ασχολούνται με τεχνολογία και των developers ακόμα. Δηλαδή επειδή το υλικό πλέον είναι φτηνό και μπορείς να το να, να πετυχαίνεις μεγαλύτερες επιδόσεις με λιγότερα λεφτά όσο περνάει ο καιρός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να γίνουμε άπληστοι και να λέμε αν θα χρησιμοποιώ, ε, δεν θα κοιτάξω την διαχείριση μνήμης μου γιατί μπορώ να έχω όση μνήμη θέλω π.χ. Έτσι, δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι τι. Ε, μπορεί με στα σημεία κινητά όντως το hardware να ήταν απαράδεκτο από άποψη επιδόσεων. Γιατί εγώ είχα πάντα στη ζωή μου νόγια κινητά και το ξέρω αυτό το πράγμα. Και τώρα είναι απαράδεκτο για μένα. Ωραία. Ωστόσο, το, αυτό το... Ε, αυτός ο περιορισμός, ας τον πω έτσι, έδινε στα, στον κόσμο που ασχολούταν με development για σύμπεν εφαρμογές ε, να έχεις στο νου του το πως θα κάνει την εφαρμογή του όσο το δυνατόν πιο απλή ώστε και να μην χρησιμοποιεί πάρα πολλούς πόρους. Αυτό πιστεύω ήταν καλό από την μια μεριά. Ε, εγώ δε, δε διαφωνώ με ούτε, δεν διαφωνώ μαζί σου ούτε πιστεύω ότι απλώς ε, αυτό που θέλω να, να πω είναι ότι το iPhone αποτέλεσε αρχή για το ότι άρχισαν να σκέφτονται οι εταιρείες ότι ίσως θα έπρεπε εφόσον μας δίνεται τώρα και ευκαιρία με την ε, ανάπτυξη της τεχνολογίας να, να μην τσιγκουνευόμαστε και να πουλάμε ακριβά τα κινητά μας με χαμηλό hardware να δώσουμε λίγο πιο μεγάλη δύναμη στις, στις κινητές συσκευές. Και πράγμα δεσμεύει η Nokia ακόμη και το 95 από άποψη επεξεργαστή και δυνατοτήτων έχει καλές δυνατότητες αλλά λειτουργεί αργά ως κινητό ε, στα πιο καινούργια κινητάσματα, στο Y71 που έχω διαβάσει, έχει βάλει τόσο δυνατό επεξεργαστή πάνω ενόκια και τόσο υπολεμνιμνιλάμ για 500R επεξεργαστή και γύρω στα 200MbR. Mm -hmm. Που είναι το interface από αυτού που το χρησιμοποιούν λένε ότι είναι τελείως snappy. Λέει, Είχα, γίνεται και, πολύ γρήγορα. Όλα, πολύ, όλα τα κάνει mm -hmm. πάρα πολύ γρήγορα. Και επίσης έχουν και άλλες συμφωνίες όπως το Assisting GPS. Ναι που Σουστά. χρησιμοποιεί η δεδομένα στο ίντερνετ τώρα πλέον το 995 το, το το, επειδή το είχε ένας φίλος μου όταν πήγε να κλειδώσει σε GPS δορυφόρο εν κινήσει, είχε κάνει γύρω στα 3 λεπτά να βρει το δορυφόρο για να κλειδώσει για να ανοίξει το GPS mm -hmm. Το Y71 με... κλειδώνει λένε μέσα σε 30 με 35 δευτερόλεπτα Αυτό είναι πολύ σημαντικό πιλές γιατί νομίζω ότι η location based services στα κινητά είναι γενικά... θα χρησιμοποιηθούν πολύ στο μέλλον και αν υπάρχει σωστό hardware και σωστό software μπορούμε να γίνουν πολλά πράγματα από αυτό Τέλος πάντων, επειδή γενικοί όμως λίγο το θέμα Ναι, εγώ ρώτησα για το web, αλλά ναι. το, το έχεις κάνει λίγο το... ναι, πισκοποιητικά Εντάξει, δεν δεν είναι άσχημο Το web, κοιτάξτε, αν κρίνεις από το πως είναι εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα, έτσι γιατί στην Αμερική ας πούμε οι providers κινητής τηλεφωνίας όλοι έχουν και πιο ανεπτυγμενο 3 3G δίκτυο όχι απαραίτητα γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουν παντού 3G ε, εδώ ωραία, τα λέμε. Ωραία, ναι. αλλά προσφέρουν plans, data plans τα οποία με 20-25 δολάρια το μήνα σου δίνουν απερίστοιχο, όριστο ίδρυμα στο κινητό και αν δεν είναι απεριόριστο είναι γύρω στα 5 gb εδώ πέρα οι κοσμοτέ, Vodafone ή για να σου δώσουν 5GB στο κινητό 3G θέλουν 80 ευρώ εξτραπάγιο σημείο στο συνομιλητή δηλαδή αυτό που λέμε είναι ότι στην Αμερική έχεις στην Αμερική, πράγματι, ένα καλό που... πακέτο E, bandwidth για το κινητό σου που χρησιμοποιεί σε σχετικά αποδεκτό, υποφερτό κόστος ενώ το σε χαρακώνει ο T, πούμε Ναι, Πρακτικά. και γι' αυτό... Έτσι έχω σαν η τεχνολογία σου, η Vodafone τώρα, που έβγαλε το iPhone, έβγαλε κάποια προγράμματα τα οποία ε, σου δίνουν internet στο κινήτο, δηλαδή αν δεις όλα τα προγράμματα iPhone είναι, ξέρω εγώ, 100 λεπτά ομιλίας, 100 μηνύματα Ρε, χώρια, και 100 MB, η... γιατί πλέον έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν οι εταιρείες, όχι ότι η Vodafone δεν το έχει καταλάβει, γιατί η Vodafone δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε ναι. χίλες δύο χώρες και έχει, αλλού έχει τέτοια προγράμματα με φτηνά και ε, απεριόριστο internet, αλλά εδώ δεν τα έχει φέρει γιατί είμαστε πλάκες. Ε, αυτό Αλλά... Εδώ θα έρθουνε μόνο εφόσον υπάρχει ανταγωνισμός πάνω σε υπάρχει αυτό. ανταγωνισμός και σε αυτό εγώ προσδοκώ τον, την άνοιξη δεν ξέρουμε ακόμα. Έχουν ακουστεί κάποιες φήμες ότι οι κοσμοτέρ θα είναι μετονομαστεί σε τη mobile. Α. Ναι. Οπότε... Και ίσως τότε θα έχουμε και το επερχόμενο το Google Phone, δηλαδή το htc ένα που κυκλοφόρησε στις... Ε, σήμερα έχουμε 26, 27. 27 πριν από 2 την Παρασκευή στην Αμερική. Ε, ναι. ε, από τη T-Mobile και σε όλες τις χώρες θα που υπαρχει τη T-Mobile θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα οπότε αν με το και εδώ 20-3 T-Mobile θα το δούμε και εδώ ε, Γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον ε, Γιατί το, το Google Phone είναι, χρησιμοποιεί το νέο λειτουργικό σύστημα το οποίο αρέσει εξ ολοκληρώει η Google το, το οποίο είναι open source λειτουργικό, βασίζεται στο το λι, Android δηλαδή και υπάρχει και δω, μπορούμε να κατεβάσουμε μέχρι και emulator για να δούμε πώς λειτουργεί. Το πέρα, πέρα. Το, το, το λειτουργικό σύστημα. Ε, το, το πολύ σημαντικό είναι ότι σε αντίθεση με το iPhone SDK που έδωσε η Apple, πρώτα απ' όλο το, το, το, το, το, το HTC G1 θεωρείται σαν το αντι-iPhone κινητό. Από την άποψη του σε πολλά, ενώ η Apple έβγαλε το iPhone SDK και έβγαλε NDA τα οποία απαγόρευαν αρχικά, τώρα το άλλαξε, απαγόρευαν αρχικά στους developers να, να συνεννοούνται μεταξύ τους. Για να λύνουν προγραμματικά προβλήματα, να ρωτάει στον άλλον, εσύ πώς τόλισες αυτό το πρόβλημα. Ε, ε, να ξεκαθαρίσουμε και λίγο τα πράγματα. Το NDA που λες τι ακριβώς είναι για το ακροατή; Το NDA είναι η συμφωνία ε, μυστικότητας, non-disclosure agreement, που σημαίνει ότι <laughs> όσο αναπτύσσεται μια εφαρμογή για το iPhone, απαγορεύεται αν κάποιος developer πέσει πάνω σε κάποιο πρόβλημα, πέσει Σε αντίθεση, το το g το to este do είναι en ε, ναι. δεν δεν los δεν den no parten no αλλά δεν είναι σε que Το que να μην que que que que Εφόσον είναι και ο que δεν que να que que que que que θα ανεβούν στο Android Market πλαίσιο, ίσως θα πολλούνται, ήδη θα δίνουν πέρα οι εφαρμογές που δημιουργούνται για το Android. Το κινητό έχει μεγάλη ενσωμάτωση με όλες τις εφαρμογές. Προσφέρεται σε χαμηλή τιμή για τα χαρακτηριστικά που έχει, γιατί wifi, GPS, 3.2 Mpx κάμερα, Full-Ware, την πληκτρολόγιο, όπως και το έχει σε Galaxy και προσφέρει τη σημερινή 199 δολάρια συνδιαιτές συμβόλαιο τη στιγμή iPhone, ας πούμε, με κάτι έχει πειρανή στο 1100 δολάρια συνδιαιτές συμβόλαιο και έγινε είναι πολύ καλά, αλλά ποιο τούρμα, εγώ, πολύ πάρεις τη Το καλό είναι το... Για να τη νομίζω ότι θα είναι το που γίνει πιο Λίγο, το σήμερι ήταν λίγο πολύ πάντοτε όμορφος. Δεν υπήρχε περίοδος που να ρίξει Δηλαδή εγώ το SDK το είχα από το Likio ακόμα στο πούμε. Στο... Στο... Αλλά βεβαίως δεν... δεν υπήρχαν οι δυνατότητες που δίνετε τώρα με το, με το SDK του Όπου πρακτικά έχεις πρόσβαση σε όλα τα feature. γιατί έχω το πρόβλημα ε, ε, και ένα πόλεμο αντίστοιχο πράγμα όπου όλοι μας στον βουλάνε έχει ένα μεγάλο ε, προβάσμα όχι προβάσμα, ένα μεγάλο ατούθα, έλεγα, στο όλο παιχνίδι αυτό πρώτον ότι είναι καινούργια εταιρεία οπότε ο άλλος ε, δεν ξέρει... δεν έχει μετρήσει δηλαδή, επιτυχίες ή αποτυχίες στο παρελθόν για να πει ο άλλος ότι εντάξει έβγαλε ένα, δύο, τρία κινητά δεν ήταν καλά ας πούμε, τώρα πάει για μια ακόμα προσπάθεια Ένα είναι αυτό Το δεύτερο είναι ότι app, για, για web περιμένεις να, να είναι ελκυστικό ένα google phone με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που κάνω αυτοί που χρησιμοποιούν είναι πολύ συχνά το ίντερνετ στη ζωή τους, το με Google, τι να κάνουμε. Το, δηλαδή ας πούμε, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μην έχει έστω ένα account δεν νομίζω κάποιος να, να που να μην χρησιμοποιεί τον uh, Google Reader, ακόμα κι εγώ που στον ορχήν το παρά, κάποια στιγμή <συκλή> κατέληξα εκεί. mobile είναι απλώς μια συμφωνία με Diminished... Ο η Google δεν σου έχουν δεσποντό σε Android. μια εταιρεία δεν μπορεί να κάνει και μια Android. Πρακτικά η Google δεν κάνει συμφωνίες με την επιχειρητική. Πρακτικά είναι μια έξυπνη κίνηση του HTC μπορούμε να πούμε Της HTC σωστά όπου σκέφτηκε γιατί να μην έχει μεταφέρει ένα καινούργιο λειτουργικό που μου προφέρει τζάμπα Τζάμπα σε εισαγωγικά, δηλαδή είναι open να η ΕΕ έχει βγάλει <συνλά> άπειρα κινητά, δεν την πειράζει να πειραμαστεί, και, και πολύ ποιοτικά κινητά Και πετυχημένα κινητά, δηλαδή θεωρώ ότι περιδιώθησε με κανολάθους Η ΕΕ θεωρείται, αν δεν κανολάθουσε, νούμερο 1 εταιρεία για επαγγελματικά κινητά Σε smartphone κινητά, για business όμως οδηγέντητη, ε, σ... καρύντα σε ένα το άλλο, τέτοιες υπηρεσί Στην Ελλάδα, ναι, τώρα παγκοσμίως παίζει και ειρήνη μέσα, γυρίσαι έτσι, μόνος του βγάζει τα μπλάκα <συν Απλά κερίνε, εντάξει, μπορεί να έχεις δίκαιο σ' αυτό Νομίζω ότι καλά, τι Να κάνω μια ερώτηση, δεν τα Όσο πιο συγκεκριμένα έχουμε τα κινητά, Πάζω στο παιδό πιστεύω ότι είναι το μέλλον στα κινητά. Η απάντησή μου είναι ότι το πιο πιθανό Πλέον δεν πρέπει να μιλάμε για κινητά, μιλάμε για διαφορετικά. Σαν υπολογιστές, οι οποίοι έχουν κεντράτευξει. Σπάρθων, Στο ναι. αλλά πλέον παρτάμε σε ένα γιατί στο smartphone, δεν με τηλεφυλλογική Εντάξει, είναι; Μάλλον mm -hmm. mm -hmm. μια ενσωμάτωση με web, με τηλεπικοινωνιών υπολογιστή και τηλεπικοινωνιών. Mm -hmm. Εγώ εκεί θα, τα, θα το έλεγα, ας πούμε. Mm -hmm. Άμα κάνει και καφέ και πάει τα παιδιά σχολείο, θα είναι ακόμα καλύτερα. Τελικά. Νομίζω ότι είναι ok. okay. okay. okay. Ας περάσουμε στο επόμενο. τώρα ένα θέμα που είναι αποκλειστικά και μόνο δικό μου ε, θέλω να μιλήσω για ένα παιχνίδι για το οποίο τρέφω πάρα πολλή αγάπη ε, το Fallout 3, δεν ξέρω για όσους το ξέρουν είναι ένα πολύ παλιό παιχνίδι η πρώτη έκδοση ήταν το 96 Εξι, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη το 97 προς 98 και το Fallout 1 και το Fallout 2 αντίστοιχα είχαν τότε τα έχει βγάλει Interplay μια γνωστήτερη ως το χώρο έβγαλε και πολλά άλλα παιχνίδια κυρίως RPG ε, και τώρα μετά από μία δεκαετία σκευρών ε, κυκλο... κυκ... ναι. Κυκλοφορεί το Fallout 3 στις 28 του μηνός <laughs> τη μέρα της εθνικής εορτής για PC, Xbox, PlayStation 3, μόνο το Βήμπαινε απ' έξω ε, Πιατάρι, κυκλοφορεί το Fallout είναι ένα παιχνίδι VRPG το οποίο τοποθετείται σε ένα post nuclear περιβάλλον μετά από πυρηνικό πόλεμο, όλα είναι κατεστραμμένα, υπάρχουν super mutants, υπερ μεταλλαγμένοι, κάτι τεράστιοι μαντραχαλάδες που κουβαλάνε μεγάλα όπλα. Έχει... Ε, υπάρχει η κλασική ιστορία ότι εσύς ο Βόλτ Δουέλλερ, ο Βόλτ ήταν κάτι τεράστιες υπόγειες εγκαταστάσεις που είχαν φτιαχτεί πριν τον πυρηνικό πόλεμο και πηγαίνανε εκεί οι άνθρωποι για να σωθούν. Και ε, ο Dweller είναι αυτός που μένει μέσα στο Βόλτ. Και κάτι γίνεται ξέρω εγώ, πάντα κάτι μαλακία συμβαίνει και πρέπει να πας να, να κάνεις κάτι που σου δίνει ως βασική ιστορία. Ε, το καταπλητικό είναι ότι πλέον το Βόλα δεν το φτιάχνει έχει όχι, Το καταπλητικό είναι ότι έχει πουλήσει όλα τα δικαιώματα στην Bethesda Η γνωστή μας εταιρεία από το Oblivion Οχ Οχ, γιατί όχι. δεν σας άρεσε το Oblivion Το Oblivion ήταν καταπλητικό παιχνίδι Ναι σιγά, εντυπικά για την υπολογιστή Όλα τα γραφικά του Oblivion Έχουνε περαστεί και είναι πλέον βελτιωμένα στο Fallout Θυμάμαι ότι κολυμπούσεις πιο γρήγορα από ότι έτρεχε. Στο Fallout δεν έχω κολυμπήσει, να σου πω γιατί μόλις μπαίνεις στο νερό απορφάζε ραδιενέργεια Έτσι δείχνουν τα βιντεάκια ρε παιδί ότι μόλις μπαίνεις στο νερό να χτυπάει ραδιενέργεια Good. οπότε μάλλον δεν μπορείς να, να, δηλαδή, που... να κολλυμπίζεις για πολύ <laughs> δείξω, τέλος πάντων α, ε, το κατα... <laughs> αυτό που είχαν δείξει στην αρχή ήταν ότι είχαν δείξει ένα τρέιλερ πέρσι το οποίο έδειχνε να βγαίνει μέσα από ένα κατεστραμένο αυτοκίνητο αυτός και να είναι έξω όλες, όλες να έχει ξέρω εγώ, αέρα με τις τάχτες και όλες, όλοι οι πόλοι κατεστραμένοι και είπαν όλοι, α, πολύ ωραίο βιντεάκι, άντε να δούμε και τα γραφικά και βγήκε η Μπιθεσδά και είπε, πιο βιντεάκι, αυτά είναι game γραφικά που βλέπετε Μιλάμε για, για High Dynamic Range Rendering στην εικόνα Το High Dynamic Range είναι κατά βάση Στη φωτογραφία ξέρω τι είναι ε, μπορείς να τραβήξεις μία εικο... μια φωτογραφία ε, υπερκτεθειμένη υποεκτεθειμένη και με τέλεια έκθεση ε, η υπερέκθεση θα σου δώσει πιο δυνατά ε, θα, σου, θα σου δείξει τι υπάρχει μέσα στις σκιές η υποέκθεση θα σου δείξει τι υπάρχει σε πολύ φωτεινά σημεία τα οποία στην κανονική έκθεση δεν τα βλέπεις σαν... και ναι, μετά ανασυντίθεται η εικόνα από τις τρεις και βγαίνει μια εικόνα η οποία έχει κοντά Πολύ μεγάλο contrast Και βλέπεις και εκεί που υπάρχουν οι και εκεί που υπάρχει φως Οπότε φαντάζομαι Οπότε έχεις, είναι, πρέ, πρέπει να το δεις για να το καταλάβεις τι σημαίνει και το, το HDR Το, το, το experience το... Ναι, το experience. όταν βλέπεις μια HDR φωτογραφία Φράδει. καταλαβαίνεις τι ακριβώς εννοεί okay. ε, Φυσικά δημιούν το δημιούν. HDR rendering υπάρχει από το, από το Oblivion Αλλά πλέον έχει βελτιωθεί και τα γραφικά είναι ακόμη καλύτερα σε σχέση με το Oblivion ε, Α, επίσης κάτι crisis, που παρατήριζε... Ε, Απ' το crisis ε, θεωρητικά δεν υπάρχουν καλύτερα γραφικά. <laughs> ε, ε, είναι στην είναι θεωρία. Αλλά πράγμα. το crisis είναι ένα broken και και επίσης είναι first person shooter. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Το crisis σε μοιάζει με τον κοκκαλί. Mm. Γιατί; πάνω πολλά. όλα. Uber, άλλες. Τέλος πάντων, πάντως είναι ένα παιχνίδι το οποίο το ανέμενα μια δεκαετία και γι' αυτό ήθελα να αφερθώ συγκεκριμένα σε αυτό το Μπράβο, παιχνίδι. Μπράβο Γιάννη, όταν το παίξεις... Το όταν το παίξω το παιχνίδι, ελπίζω να βρω το Sniper Rifle και να αρχίσω να κόβω κεφάλια. Αυτά. Okay. <laughs> Έχεις κρυμμένο Sniper Rifle?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 κυρίως RPG ε, και τώρα μετά από μία δεκαετία σχεδόν ε, κυκλο... αργήσανε, ε. ε, αργήσανε λίγο, ναι. <laughs> <laughs> ναι. Κυκλοφορεί το Fallout 3 στις 28 του μηνός <laughs> τη μέρα της εθνικής σε εορτής για PC, Xbox, PlayStation 3, μόνο το Wii με είναι απ' έξω Κιατάρι. Ε, ατάρι, ε, ατάρι, εντάξει, αμίγκα. Τέλος πάντων είναι ένα παιχνίδι RPG το οποίο τοποθετείται σε ένα post-nuclear περιβάλλον μετά από πυρηνικό πόλεμο, όλα είναι κατεστραμμένα, υπάρχουν super mutants, υπερμεταλλαγμένοι, κάτι τεράστιοι μαντραχαλάδες που κουβαλάνε μεγάλα όπλα. Που... Ε, υπάρχει κλασική ιστορία ότι εσύς ο Βόλτ Δουέλλερ, Βόλτ ήταν κάτι τεράστιες υπόγειες εγκαταστάσεις που είχαν φτιαχτεί πριν τον πυρηνικό πόλεμο και πηγαίνανε εκεί οι άνθρωποι για να σωθούν. Και ε, ο Δουέλλερ είναι αυτός που μένει μέσα στο Βόλτ. Και κάτι γίνεται ξέρω εγώ, πάντα κάτι μαλακές συμβαίνει και πρέπει να πας να, να κάνεις κάτι που σου δίνει ως βασική ιστορία. Ε, το καταπληκτικό είναι ότι πλέον το... Όλα δεν το φτιάχνει Interplay έχει όχι Το καταπλητικό είναι ότι έχει πουλήσει όλα τα δικαιώματα στην Bethesda η γνωστή μας εταιρεία από το Oblivion Και... Όχ, γιατί όχι. δεν σε άρεσε το Oblivion Oblivion ήταν... Καταπλητικό παιχνίδι Ναι σιγά, ειδικά για τον υπολογιστή Όλα τα γραφικά του Oblivion Έχουνε περαστεί και είναι πλέον βελτιωμένα στο Fallout Έχει Θυμάμαι ότι κολυμπούσεις πιο γρήγορα να ότι έτρεχες, έτσι <laughs> <laughs> <laughs> Στο Fallout δεν έχω κολυμπήσει να σου πω Γιατί μόλις μπαίνεις μέσα στο νερό απορφάζει ραδιενέργεια <laughs> Είμαι, <laughs> έτσι, <laughs> έτσι, έτσι, έτσι, έτσι Τα την είπε Έτσι δείχνουν τα βιντεάκια Δείμε ότι μόλις μπαίνεις στο νερό αρχίσεις χτυπάει ραδιενέργεια Good. Οπότε μάλλον δεν μπορείς να κολυ... χείρος, Δεν μπορείς να που... κολυ... κολυμπής για πολύ. <laughs> Τέλος πάντων, α, ε, το κατα... αυτό που είχαν δείξει στην αρχή ήταν ότι ε, ε, είχαν δείξει ένα τρέιλερ πέρσι, το οποίο... Έδειχνε να βγαίνει μέσα από ένα κατεστραμένο αυτοκίνητο αυτός και να είναι έξω όλες, όλες να έχει ξέρω εγώ, αέρα με τις τάχτες και όλες οι πολύ κατεστραμένοι και είπαν όλοι, α, πολύ ωραίο βιντεάκι, άντε να δούμε και τα γραφικά και βγήκε η και είπε, ποιο βιντεάκι, αυτά είναι in game γραφικά που βλέπετε Μιλάμε για, για High Dynamic Range Rendering στην εικόνα αυτό, <coughs> εντάξει ε. Το High Dynamic Range είναι κατά βάση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 ε, επίσης κάτι crisis, που παρατηρείς... Ε, από το Crisis ε, θεωρητικά δεν υπάρχουν καλύτερα γραφικά. <laughs> ε, ...ναι. Στη θεωρία. Αλλά το Crisis είναι ένα Broken pac και επίσης είναι First person shooter. <laughs> δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Το Crisis ε, μοιάζει μιας με τον Kogal. Ε, γιατί είναι πάνω απ' Uber ε, Τέλος πάντων Πάντως είναι ένα παιχνίδι το οποίο το ανέμενα μια δεκαετία Και γι αυτό ήθελα να αφορθώ συγκεκριμένα σε αυτό το Βράβο, παιχνίδι Μπράβο Γιάννη, όταν το παίξεις το Όταν το παίξω το παιχνίδι Ελπίζω να βρω το Sniper Rifle και να αρχίσω να κόβω κεφάλια Αυτά Είσαι κρυμμένο Sniper Rifle Ας περάσουμε λοιπόν και στις προτάσεις διασκευές για αυτήν την εβδομάδα ή μάλλον για αυτές τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν τελικώς ε, καταφέραμε να βρούμε κάποια πράγματα που ελπίζουμε να, να φανούν αρκετά ενδιαφέροντα και σε εσάς όπως και σε εμάς Ξεκινώντας ε, θα προτείνουμε μία συναυλία του συγκροτήματος ONEIRA ε, πρόκειται για τον συγκερασμό τριών διαφορετικών ε, Τριών διαφορετικών ειδών μουσικής αλλά που έχουν σαν βάση τη jazz βέβαια είναι ουσιαστικά τρεις ε, διαφορετικές κουλτούρες τα λέγαμε μουσικής οι οποίες ε, προέρχονται από μασαλία και Ελλάδα. Συγκεκριμένα οι μουσικοί που συμμετέχουν στο, στη συναυλία αυτή ε, πρέχονται από τη Μασσαλία, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και αποπειρώνονται να δημιουργήσουν ε, μια μουσική γέφυρα στις κουλτούρες που προανέφερα και έχουν σαν βάση την τζαζ. Ε, αυτό το event θα είναι διαθέσιμο στο κινηματοθέατρο Αριστοτέλειον της Θεσσαλονίκης με πολύ ε, προσθή τιμή 15 ευρώ για το γενικό κοινό και 10 το φοιτητικό μαθητικό ε, στις 30 Οκτωβρίου και ώρα 9 το βράδυ ε, κατά τη γνώμη μου ίσως ε, μία από τις, ε, ε, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα δρόμενα που έχω δει το τελευταίο καιρό Συνεχίζοντας, θα μιλήσω για μια βραδιά χορού που παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τη χορευτική παράσταση Μάρκο Πόλο, υπό την εποπτεία της χορογράφου Μαρί Κλοντ Πιετράλα, με την ομάδα της στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Δημήτρια. Δυστυχώς αυτό δεν είναι τόσο φθηνό όσο το άλλο, γιατί την ακρίβεια έτσι μπάει αρκετά, μιας και παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, εισιτήριο ανα ποιότητα θέσης 50, 40, 30 και 25 ευρώ το φοιτητικό και μαθητικό. Ε, Κανείς μπορεί να το παρακολουθεί στις 2 Νοεμβρίου και ώρα 9 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής. Κλείνοντας τον τομέα της διασκέδεσης, ας σε κάτι πιο προσιτό και πιο ε, ενδιαφέρον στη μεγαλύτερη μάζα του κοινού, κατά τη γνώμη μου πάντα. Ε, πρόκειται για μια συναυλία του συγκροτήματος Υπόγεια Ρεύματα, το οποίο μπορώ να πω ότι δεν έχω ε, ακούσει πρόσφατα να έχει κάνει άλλα πράγματα ή τουλάχιστον έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω λα... ότι θα, θα γίνει κάποιο live του. Ε, το συγκρότημα Υπόγεια Ρεύματα θα εμφανιστεί λοιπόν στο stage του Μήλου ε, στις 31 Οκτωβρίου αλλά και 1 Νοεμβρίου Ωραία ε, και τιμή ειστήριου δεν αναφέρονται αλλά μπορεί κανείς να τα βρει πολύ εύκολα πηγαίνοντας στην αντίστοιχη στο σελίδα του πολυχώρου Μήλου ε, δεν, το συγκλώτημα δεν εμφανίζεται με αφορμή κάποια νέα δουλειά αλλά θα ερμηνεύσει τραγούδια από όλη του την πορεία όλα αυτά τα χρόνια ενδεχομένως κάτι σαν ποτπουρί φαντάζομαι κάτι τέτοιο ε, αυτές ήταν οι προτάσεις του Newscast για, για αυτό το επεισόδιο Ελπίζουμε να περάσετε ωραία ε, Αν επιλέξετε να παρακολουθήσετε κάποια από αυτές Όχι, έχω και Για πες Την, ε, την επόμενη Παρασκευή γεννή, το νέο James Bond Να πάτε να το δείτε, ή 5 Όχι 7 Νοεμβρίου Quantum of Solace η δεύτερη ταινία με τον Daniel Greg και από όσο γνωρίζω το σενάριο... Κρέικ, ναι Από το σενάριο και η ίδια η οργάνωση κυνηγάει τον Bond γιατί... Τη... για διάφορους λόγους τέλος πάντων. Επειδή σκότωσε τον Mister White, σοβαρά μιλάς, ξέρω εγώ. Όχι, απλώς νομίζως κυνηγάει κάποιους κακούς που είχα σκοτώσει μια κοπέρα από την, προηγούμενο... την προηγούμενη ταινία. Καθώς σκότωσε το White. Ναι, αλλά συνεχίζει και ah, κυνηγάει και τους υπόλοιπους, τους υπόλοιπους ah, και δεν καλά, το θέλουν yeah. αυτή... Αυτό. Επομένως, μπορείτε να έχετε και αυτό σαν μια επιλογή. Και σιγά σιγά, φτάνουμε στο τέλος του 3ου 19... του 4 του... ε, Πριν τελειώσουμε με τις κλασικές βλακίες μας όπως συνηθίζουμε να κάνουμε, να πούμε ότι... Ο Γιάννης αυτή ε... τη στιγμή κυκλοφορεί με τα ισόδρα μας. Έλεος. <laughs> Τι <όλο που> <laughs> Έλεος! ψέμα, ψέμα. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ο Γιάννης θα τυκλοφορεί με τα ιστορικά παιδιά. Και έχει ξεκινήσει ο Γιάννης να ξενύεται. Με σκοπό να τυκλοφορήσεις και Τέλος πάντων, επειδή ξαναγυρώνεται και θα κραγεί... Λοιπόν, έχει... Ναι, σύντομα. Όχι. στο το... Σαν το πετρέλαιο στο χείρος. Ήθελα να μιλήσω για το Open Ήθελα να το Ξεκίνησε η δεύτερη χωνιά του στη Θεσσαλονίκη ένα τη συνάντηση η οποία κρίθηκε ως μη ικανοποιητική, να μπορούσα να πω ε, Ναι, να πούμε ότι εγώ με τον Χρήστο ήμασταν εκεί, Α, και ο Γιάννης ήταν ε. και εγώ ο, και... ο Γιάννης ήταν, ο οποίος ε... μου τρώει μαστίχες Ήταν λίγο απαράδεκτο σαν αποτέλεσμα ο πράγμα, ο το... πράγμα το οποίο και οι διοργανωτές το, το παραδέχτηκαν, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο το λέμε λόγω χωλής Ήσα ίσα τη διοργάνωση αλλά ε, πιστεύω ότι υπήρχαν αρκετοί λόγοι που οδήγησαν εκεί. Καταρχάς ο χώρος ε, έπρεπε να αλλάξει από το, De που, από το καφέ Del που χρησιμοποιήσαμε πέρσι και αυτό οδήγησε στο να ψάχνουμε από εδώ από και από παραπέρα. Τελικώς ε, βρέθηκε κάτι αλλά δεν είμαι σίγουρος αν ήταν λύση ανάγκης. Ε, Κυρίως ο χώρος όπως είπε και ο έφταιγε, δημιουργήσε κάποιες δυσλειτουργίες στην διεξαγωγή και η... αποτυχεί να έχουμε μία από τις τρεις παρουσιάσεις η οποία ήταν και η πιο ενδιαφέρουσα κατά πιο την γνώμη μου ναι, Αυτό ήταν θα γινόταν Θα γίνω όταν μέσω... απόσταση ε, μέσω Eurostream ναι. ε, Εκεί βεβαίως υπήρχε και πρόβλημα από γνωστό πάροχο που, που δεν ανταπεξήλθε στις προσδοκίες μας για άλλη μια φορά και δεν βοήθησε καθόλου στο να εμποδοθεί όλο αυτό. Ωστόσο, δεν αποκαρδιωνόμαστε, πιστεύουμε ότι με, με τις επόμενες... Ε, Συναντήσεις θα έχουμε να δείξουμε Θα έχει μάλλον το παιδικό να δείξει αρκετά πράγματα και ενδιαφέροντα Και ελπίζουμε ότι το κοινό της Ρανίξης θα συνεχίσει να υποστηρίζει mm. το θεσμό ανεξάρτητα με την πρώτη αυτή κακή ε, εμπειρία που είχαν όσοι ήρθαν Τέλος πάντων Αυτά γενικά και από το συγκεκριμένο επεισόδιο Για να μας ξανάρθεις, μην κάνεις 20 επεισόδια να έρθεις Όχι, όχι, σε κάθε επεισόδιο θα είμαι εδώ <laughs> Ε, να εμάς. πούμε ότι ο Γιάννης προσφέρθηκε να είναι και χορηγός καλύτερου εξοπλισμού Θα βρει λέει καλύτερο εξοπλισμό και θα μας φέρει ώστε το podcast Α, να είναι crystal clear πλέον η απόδοσή του Γιατί ούτως άνθρωπος το έχουμε στο χέρι, αν δεν το κάνει θα πούμε αυτό που δεν πρέπει στο επόμενο επεισόδιο <laughs> <laughs> <laughs> ε, Ξέρεις εσύ, έτσι <laughs> Λοιπόν απο τον Χρήστο, τον Γιάννη και τον Απόστολο, και τον Άγγελο, και τον Άγιο και τον, λέει, και τον, και τον που έδωσε το κηρισμό στην αρχή. Γεια, γεια σας. Αλήγε. <σταλίξε> Split single, split single